Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Δεν είναι οι επικίνδυνε αποστολέ. Θα μπορούσαμε να το πούμε βέβαια σε παράφραση και έτσι, αλλά είναι η εκπομπή ΑΕ. Δηλαδή, ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα είναι στα μικρόφωνα του Art FM και μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά σήμερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλώ σας βρήκα. Ναι, καλώ μα βρήκε όντω, διότι εσύ έλειπε το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, ήσουν στην Εύ όχι ναι, ήμουν στην Εύβοια σε μια εξόρμηση που έκανε η ιατρική ελεγγύη, το ΕΠΑΜ, στην περιοχή με σκοπό να υποστηρίξει το, τον κόσμο εκεί σε σχέση με τα επίκοντα ζητήματα που αφορούν τη διάλυση της υγείας mm -hmm. ε, και περισσότερο εγώ βρέθηκα εκεί για να δώτε πώ ακριβώς σας σκέφτει ο κόσμο, να μιλήσουμε με τον κόσμο ευρύτερα, την απίχυση που έχει μια τέτοια ενέργεια Σε ακούω και σε βλέπω πριν να πάνε πολύ γεμάτο το Κυριακό γιατί βλέπω Με ότι έχει καταναλώσει εν, ενέργεια <laughs> θέλω ε, να κάνω μια παρένθεση σημαντική και θέλω να μου πεις γι' αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τι γίνεται στην περιφέρεια και στην υπόλοιπη χώρα και ποιο είναι το κλίμα και ποιες οι συζητήσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών ε, γιατί θέλω να πω ότι η εκπομπή ΑΕ από σήμερα εκπέμπει, έχει τη δική τη ιστοσελίδα mm -hmm. οπότε είναι πολύ εύκολο αν κάποιο είναι σε κάποια περιοχή που δεν έχει καθαρό ισοσύνη σταθμό ναι. ή πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Ε, είναι πάρα πολύ απλό. Ε, πληκτρολογείτε www.ekpo.byα, -ε, όπω τα ακούτε, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, Ανοίγει η το σελίδα, μας βλέπετε φάτσα κανονικά και μας ακούτε χωρίς να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που επιμελήθηκαν αυτή την ιστοσελίδα, θέλω να πω. Και ε, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ανοιχτή επικοινωνία, δηλαδή δυνατότητα ακριβώς. να επικοινωνείστε απευθείας με την εκπομπή, στέλνοντας κάποιο email στο εκπομπή, στο εκπομπή, ε, εκπομπή. παπάκι, παπάκι. gmail.com, υπάρχει, είναι πολύ εύκολο, απένα, ε, στην ισοσελίδα υπάρχει, οπότε μπορεί να μας στήσει το οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε. Ε, που θα μπορούμε να, να συζητήσουμε στην εκπομπή εδώ. Δεν έχει καμία σημασία αν προλάβουμε ή όχι να το πατήσουμε ή να το σχολιάσουμε σε αυτή την εκπομπή Το παίρνουμε υπόψη μα ώστε σε επόμενε εκπομπέ να το συμπεριλάβουμε στα ζητήματα από τα οποία συζητάμε. Ε, και βεβαίω μπορεί να στείλετε το οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε προσωπιστέ εκπομπή. Γιατί για βελτίωση, τεκτική ή οτιδήποτε. Οπότε εγγενιάζουμε από σήμερα αυτού του είδο στην ε, ε, ε, σχέση. Ε, ναι. Ακριβώ με, το, με του ε, ακρατέ μα. Ε, και θα επα, ε, επαναλαμβάνω www.εκπομπηαε.gr Και εκεί θα βρείτε, είναι βέβαια και, και το email και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορείτε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Ε, λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση θέλω πραγματικά έτσι σε αυτό το πρώτο μέρος τη ε, να μου πεις <laughs> Μ' αρέσει. Έχεις εκεί, παρά το γεγονός ότι έλειπες όλο το Σαββατοκύριακο στην Νέβια Κάνετε γλέντια, μιλάγατε Έχεις έρθει με τα στοιχεία σου, ναι. σου το βλέπω ναι, Σε βλέπω ναι. εκεί λοιπόν, Μου υποδεικνύεις τα στοιχεία σου ναι. Ρίξε την πρώτη έτσι, βόμβα <laughs> Λοιπόν, κατακίνητος είναι το, η κοροϊδία που συνεχίζεται Η οποία με κνευρίζει πάρα πολύ προσωπικά Δεν ξέρω για εσάς είναι πάρα πολύ εκνευριστικό να συζητάνε λοιπόν ότι κλειδώνει η αύξηση του ορίου στους εξοδότητες στα 67 έτη. Μάλιστα. Το, λες και ότι τώρα το συζητάνε. Προβλεπόταν ήδη από το μνημόνιο νούμερο 2 που υπογράψαν μέσα σε, ένα, σε μια νύχτα η αύξηση του ορίου στους εξοδότητες με προοπτική να πάει στα 70 μέχρι το 2018. Λοιπόν, και, πα, και, πα, και σε αυτήν την ιστορία. Και αυτό είναι δεν... και για τους παλιά ασφαλισμένους. Για όλους. Πρέπει να γίνει να το καταλάβουμε. Έτσι, ότι... Για όλους. Λοιπόν, και το, δεύεο, βέβαια, το δεύτερο καπάκι είναι το ότι βεβαίω θα πάρουμε δύο χρόνια επιμήκυνση, γιατί μα το πει ο κ. Γιούγκερ και η κ. Λαγκάρντ. Δηλαδή, τι, για να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει, γιατί εδώ πέρα τα παπαγαλάκια τη τηλεόραση, α πούμε, που είναι άκρω εκνευρεστικά ναι. σε αυτά τα ζητήματα, μα παραμυθιάζουν. Δηλαδή, θα πάρουμε δύο χρόνια επιπλέον ναι. ε, να κάνουμε τι, να πιάσουμε του στόχου. Μα δίνουν δύο χρόνια επιπλέον να πιάσουμε του στόχου. Άρα, δύο χρόνια επιπλέον για να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. Επιπλέον λιτότητα για να πιάσουμε στόχους που οι οποίοι δεν μπορούν να πιαστούν. Επειδή αναγνωρίζουν δηλαδή ότι στα δύο χρόνια και στο διχονοδιάγραμμα διάγραμμα που θέσανε οι ίδιοι δεν πιάνονται αυτοί οι στόχοι παρά τα 11,9 δισεκατομμύρια μέτρα περικοπές που θα πάρθουν. Και το παραμύθι θα συνεχίζεται. Έτσι, όπω ακριβώς ξεκίνησε με το μνημόνιο νούμερο 1. Στο μνημόνιο νούμερο 1, μας είπαν ότι σε δύο χρόνια και μετά θα υπάρχει ανάκαμψη. Mm -hmm. Το μνημόνιο ότι θα νούμερο 1. Όχι, όχι, όχι στι αγορέ. Αυτό ήταν το Βέβαια. πρώτο παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι, Τώρα αυτό έτσι. έχει εγκαταληφθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μπείτε στο, στα πρακτικά της τη συζήτηση του το, το Κοινοβουλίου ε, στις, 6, στις 5 και 6 Μαΐου του 2010, να δείτε το παραμύθι της αρκούδας που είχε πέσει τότε. Κανονικά, αν το ένα εκατοστό, μην πω ένα χιλιοστό από αυτό τότε. Ήσχε, ε, ε, αυτή την εποχή η ελληνική οικονομία θα πρέπει να έχει απογοητευτεί. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα. Mm -hmm. Μα λένε δύο χρόνια να επιτευχθούν οι στόχοι που δεν πρόκειται να επιτευχθούν το 2014. Παρόλα, εμεί θα, θα πρέπει να πάρουμε τα 10,9 δισεκατομμύρια. Και θα πρέπει να συνεχιστούν και άλλα δύο χρόνια. Που σημαίνει ότι αυτό ξανά δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα, όπω είπε ο κύριο. Ο, ο, ο, ο οποίο, εντάξει, μα παραναγγέλει yeah. όλα στην επιμήκυνση, έχει δώσει μια συνέντευξη στον Άσικτον Πόστ. Έχει πάει. μια σημασία να τη συζητήσουμε. Yeah. Ε, δεν νομίζω yeah. ότι θα προλάβουμε σήμερα με τα ζήτηματα αυτά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Yeah. Ε, το δίλημα που βάζει μα πάει, πάει αλλού. το, το, το δίλημα. Yeah. Το δίλημα, το ρευστότητα χρεοκοπία που πάει yeah. να θέσει, είναι ε, διπλό νόμισμα χρεοκοπία. Εκεί πάει. Ε, το σφυρί εκεί πάει. Ήταν, ε, να σου πω, στην ε, την Παρασκευή, κλείσαμε με έναν αστερίσκο. Mm -hmm. Με το διπλό νόμισμα. Ναι. Το θυμάσαι. Είπαμε ότι κρατήστε το λίγο, είναι ένα αστερίσκο αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, θα, <laughs> το, θα, θα το, το δούμε, θα, θα το, το συζητήσουμε θα το έχουμε, και αύριο έχουμε, αναλυτικά. Έχουμε, έχουμε, ναι. Εφόσον θα έχουμε τη συνέντευξη ολόκληρη. Διότι κατά περίεργο τρόπο δεν έχουμε ξέρω. Έχουμε αποσπάσματικά. Ναι, ούτε επίσημα η Νέα Δημοκρατία, ούτε επίσημα το γραφείο του Πρωθυπουργού mm. δεν δημοσιοποιεί ολόκληρε συνεντεύξει. Του Πρωθυπουργού στα ξένα μέσα. Στι Έχ... και η κανάλια. Είναι μια περίεργη διορθμία. Δεν έχουν μεταφραστέ μάλλον λόγω περιστατικών. Του όλους όλου, ναι. Mm. Και του για... λάβανε συμβούλου. Mm. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από αυτό το πράγμα mm. ε, συζητάνε βεβαίω για το πρωτογενές Δηλαδή, όλη η αγωνία τους είναι πότε θα πιαστεί πρωτογενές πλεόνασμα στον προ... στο προπολογισμό. Ναι. Και επειδή δεν μπορείτε να πιαστεί το 14 μέχρι το 14 μας πάνε στο 16. Αυτό δεν μας είχε πει ο Βενιζέλος ότι θα το είχαμε θα τη το χρονιά είχα. που μας πέρασε. Το... Ε? Ναι, ναι, θα το είχαμε Αυτό από τον έλεγε. Μάρτιο του 2012. Δεν κτυπιότανε ναι, ναι, στη Βουλή ως υπουργό Οικονομίας και μας έλεγε ότι βεβαίως. θα έχουμε πλεόνασμα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πέρα από τα ανεκδοτολογικά ναι. του πολιτικού συστήματος, θα πρέπει να συζητήσουμε ότι και δεν συζητά για το χρέος. Mm. Πού είναι το χρέος? Και τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, η σημερινή εκτίμηση της οικο... του Economist Intelligence Unit. Ε, Φρέσκα, Σήμερα, ναι. Ναι. Φρέσκα. σήμερα ναι. λοιπόν, Δευτέρα, mm -hmm. ε, πόσο είμαστε, 18, mm -hmm. 17, 17. 17 του, του 17. Σεπτεμβρίου, αισίως το χρέος μας ξεπέρασε τα 324 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 150, είναι πάνω από 159% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Και η έναντι του χρέους που είχαμε, 31-12 2011, δηλαδή πριν γίνει το περίφημο PSI, κατά 7,6%. Δηλαδή για να το ξανακαταλάβουμε. <Τι>, ναι. έγινε, λοιπόν, το PSI. έγινε το PSI η απομείωση των 100 τόσο δισεκατομμυρίων ναι, να... και όλα αυτά τα πράγματα και αισίως τώρα Σεπτέμβριος πριν κλείσει ο χρόνος το χρέος μας είναι 324 δισεκατομμύρια πάνω από 324 είναι περίπου 300, έχει πλησιάσει τα 325 δισεκατομμύρια ευρώ <Τι>, στο ΑΕΠ είναι 159 τα 100, και ιστερεί σε σχέση με το χρέος του 2012, μόνο κατά 7,6% καταλαβαίνετε ότι με τέλο του 2012 θα το έχουμε υπερβεί. Θα εν το έχουμε υπερβεί. Δηλαδή είμαστε... Ε... Δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία. Έγινε, ε, χρεοκοπήσαν τα πάντα. Χρεοκόπησε η χώρα, έτσι, τα, τα πανεπιστήμια, ε, ο τομέας της υγείας, ο κόσμος έχει χρεοκοπήσει. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Το ενδιαφέρον, δεό... είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι κανένα, καμία χώρα που μπήκε σε διαδικασία αναδιάθεσης χρέους δεν τις καπούλαρε. Εγώ το λέγα από την αρχή, κάποιοι ε, δεν το, το ξέραν το θέμα και το ψάχναν το θέμα και λέγανε άρες μάρες κουκουνάρες. Σε κάποια στιγμή και αυτοί ευθυγραμμίστηκαν στον βαθμό που είδαν ότι η κατάσταση δεν είναι, βγαίνει πουθενά αλλού. Ε, και μετά μαζί το PSI λοιπόν, έλεγα από την αρχή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει σε θελοντική αναδιάθωσε δηλαδή σε συμφωνία του δανιστέ σου, και το χρέο το οποίο θα προκύψει από αυτό θα είναι μικρότερο από το χρέο από του υποχρέω που έχει νωρίτερα. Όχι πολύ γρήγορα θα προσθεθούν. Γιατί γιατί αναγκάζει να πληρώνει να πληρώσεις εγγύη στου δανιστέ σου πολύ μεγαλύτερε από το χρέο που θέλει να απομειώσει. Αυτό θέλεται τώρα. Δεν έχουν περάσει το Μάρτιο έγινε, του 12 έκλεισε mm -hmm. το PSI. Πόσοι μήνες έχουν περάσει? Έχουν περάσει μόλις 6 μήνες. Σε 6 μήνες η διαφορά του χρέους με το τέλος του 11 είναι μόλις 7,6%. Μια αναφορά είχαμε κάνει την Παρασκευή. Ναι. Θέλω να πω, απλά έρχεται και σε επιβεβαιώνει αυτά, έτσι, ναι. με τον πιο επίσημο τρόπο. Ε, πρέπει να το πούμε, δεν, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά, την Παρασκευή. Κάναμε μια συζήτηση για το χρέο ναι, και, και είπες είχα, κάποια νούμερα. Ναι, δημοσιεύτηκε και κάποια άλλη, λοιπόν. στο χωνί την, ναι. ε, την Κυριακή, εχθέ δηλαδή, αυτό το θέμα για το χρέο, όπου έχει με αφορμή την έκθεση τη Αλφα ναι. ναι, γιατί δεν αντέχω αυτή, αυτά τα παπαγαλάκια και των αυτά τραπεζών, που δεν τα αντέχω. Μα έλεγε τώρα η Αλφα ναι. Λοιπόν, και συζητάνε όλοι για το πρωτογενέ ε, πλεόνασμα ή έλλειμμα. Mm. Αδέρφια, με συγχωρείτε, αν είναι να αφορτονόμαστε έτσι χρέο σε συνθήκες μείωση του πρωτογενού, ελλείμματος ποτέ μισώσει και υπάρξει πλώνασμα το καταλαβαίνουμε ότι βυθιζόμαστε αφτανδροί ε, μάλλον συνολικό πλησμό γιατί παίρνουν και τις γυναίκες μαζί και τα παιδιά λοιπόν το, το, το, το δράμα είναι για να καταλάβουμε τώρα γιατί υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι μέσα στην απεραντοσύνη της βλακίας που δυστυχώς γιατί υπάρχει μια εξαιρετική ε, μελέτη του 41 mm -hmm. ο ρόλος των βλακών εν το κοινωνικό βίο που είχε δημοσιοποιήσει ένα κατά τα άλλα αντιδραστικό ω προ αντιλήψεις, αντιλήψει, κοινωνιολογικέ αντιλήψει που είχε την εποχή εκείνη. Αλλά αυτή η μελέτη είναι αρκετά έξυπνη στην νομική επιθεώρηση των ελληνικών νομικών. Έχει, έχει μια σημασία αυτό, γιατί προσπαθούσε να προσδιορίσει την έννοια του βλάκα ω νομικοπολιτική έννοια, δηλαδή πώ το χρησιμοποιούσε στα δικαστήρια και στο πολιτικό λεξιλόγιο. Ναι. Όχι αυτό που λέμε μεταξύ ναι, μα. Λοιπόν, Με ναι, επιστημονικό είμαι. τρόπο, ναι. Και επειδή πραγματικά όποιο το διαβάσει, και είναι και ακερά αμερόληπτος θα αναγνωρίσει πολύ πολλούς του περιβάλλοντός του μαζί και τον εαυτό του ενδεχομένως mm -hmm. λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής σε αυτούς που λένε ναι ρε παιδί μετάξει, αφού χρωστάμε δεν πρέπει να τα πληρώσουμε 28.706 ευρώ 28.706 ευρώ σε αιτήσια βάση χρωστάει ο καθένα, ο κάθε Έλληνας. Μιλάμε από μωρό που μόλις έχει γεννηθεί μέχρι τον παππού που, ή τη γιαγιά που είναι έτοιμη να... για το μεγάλο ταξίδι. Λοιπόν, 28.706. Και θέλει να παίρνει και φάρμακα. Ναι, έχει και αυτή την απέτηση. Χρωστάει ναι. 28.000 ευρώ και θέλει να παίρνει και φάρμακα. Έχει Έτσι αυτή την απέτηση. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια, το βάλουμε κάτω, ναι. μια τετραμελής οικογένεια πόσα χρωστάει. Είναι περίπου 120.000 χοντρικά. Ακριβώς. Λοιπόν, σε 120.000 ευρώ. Όποιο θέλει να το πληρώσει αυτό, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του, να δηλώσει, να δηλώσει συμμετοχή, να πάει να το πληρώσει αυτό, να γλιτώσουμε όλοι οι <Συσύν> Δηλαδή, είναι τρέλα. <Συσύν> νομίζω ότι έχει χαθεί ακόμα και αυτό ο τύπο που είχε πλησιάσει τον Γιώργο Παπανδρέου κάποτε και του είπε ότι ο για... για την Ελλάδα δίνω και το μισθό μου, ο τη σύνταξη. Στην σύνταξη του ένα παππού, ακόμα δεν το έχουν δημοσιογράφει. Ναι, θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό έχει εξαφανιστεί. Δεν δίνει φράγκο. Ναι, νομίζω ότι μάλλον ήταν αποκύημα τη ζωηρή φαντασία του κύριου Παπανδρέου και του υπήρχε άλλη. Ά, Εντάξει, α, αυτά τώρα θα τα διδάξει στο Χάρβαδ. Ε, Αλλή Οπότε... μόνο με την επικουρία της, Είναι... του, κυρίου, του κυρίου Κόκαλη της κυρίας Αγγελοπούλου. Είναι θέμα ο ίδιο το Harvard. Νο νομίζω ότι έχει πάει ως καθηγητής, αλλά νομίζω ότι έχει πάει νομίζω ως... Νομίζω ότι και μόνο η ύπαρξή του είναι, θα είναι αντικείμενο προσέλευσης μεγάλου όπου φοιτητών. Μ μελέτης των φοιτητών εκεί. Όπως, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, για μένα αντιμετυπωσίαζε πάντα στις σχολές που πήγαιναν στο εξωτερικό, ας πούμε, mm -hmm. στα, στα μουσεία φυσική ιστορίας ή στο περίφωμο το πρώτο μουσείο ανατομίας που υπάρχει στο Παρίσι, εξαιρετικό μουσείο, το πρώτη ε, τα τέρατα που έχουν γεννήθει κατά καιρού, μέσα σε φορμόλυτα έχουν εκεί. Ναι, ε, αυτή η αίθουσα θα... ξεκιντρώνει βέβαια στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον <coughs> και από επιστημονική αλλά και από περιέργεια. Νομίζω κάπως έτσι θα είναι και το, το τέρας που λέγεται αργά, δεν το τέρας μορφώσης. Τώρα είναι τέρατα, δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί εγώ θα μιλήσω, για, θέλω να σου πω για αυτά που είπε ο Σούλτς ημέρα. Σούλτς. Ο Σούλτ. Ο Ουστ. Σούλτς. Ο Ουσταβάνα. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο στις 1880. Ήταν ένα πολύ ωραίο, το λέγαμε μεταξύ μας... Βρε Ο Ο Σούλτς. εγώ ήταν ο Υπουργό Άμυνα Άμυνας, το πρέπει να ήταν αυτούς εξωτερικών. Ποιο. Του μπερδεύουμε το Χέιγκ. Ο Σούλτς. Ο Σούλτς. Σούλτς. Σούλτς. Ο Ο Σούλτς μίλησε. Μίλησε και είπε για τις ΕΟΣ. Λοιπόν, ναι. και επειδή πληθαίνουν πλέον οι φωνές, ξέρεις, τα νέα μας έρχονται απ' έξω, αυτά που λένε οι μέσα, είναι τα, τα παίρνεις, τα διαβάζεις και γελάς, δεν είναι, για να, δεν είναι σοβαρά. Λοιπόν, επειδή πληθαίνουν πια οι συνεντεύξεις και ε, όλη αυτή η ιστορία γύρω από τις ΕΟΣ και εσύ έχει αναφερθεί τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια. ενώ μέσα από την εκπομπή ΑΕ. Ότι έχει ναι, αναφερθεί, όχι και πριν, γε, μετά ομιλίε και άφρα. Πριν, όντω με Αλλά στο πλατήτερο κοινό μέσα από την εκπομπή ΑΕ έχει αναφερθεί στο τι σημαίνει ΕΟΣ. έχεις γράψει και πριν κάνα δύο Κυριακέ στο Χωνί ένα καταπληκτικό κομμάτι, πολύ αναλυτικό. Θα το δούμε λίγο στη συνέχεια γιατί είναι πιο επίκαιρο από ποτέ για όσους μας ακούν, για να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει «ΕΩΣ». Λοιπόν, και ο κύριος Όλτς μας είπε ότι μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν πρέπει να θυσιάσουμε την εργασία. Γιατί η αιώ θα φέρει κέρδο, δεν ξέρω σε ποιου, θα το δούμε στη συνέχεια, θα το αναλύσουμε τελικά. Θα φέρει στο κράτο, στου Έλληνε, σε ποιου θα φέρει κέρδο. Αλλά το λέει ο στη σε μια βιενέζικη εφημερίδα σήμερα, στο απόσπασμα που είδα, θα πρέπει να θυσιάσουμε την εργασία προ χάρη τη κερδοφορία. Και άρα εγώ. πρέπει να δούμε τη αιώ πλέον στην Ελλάδα, διότι σε ιδιαίτερε συνθήκε παίρνει και ιδιαίτερα μέτρα. Ε, είναι μια παραδοχή αυτή. Δηλαδή εχθές... ότι δεν είναι και η καλύτερη λύση Κάπως έτσι μας ναι, το λέει ναι, ναι. Απλά εχθές. σου λέει ότι επειδή βρίσκεσαι σε κατάσταση Ας πούμε ε, ε, Εσχίστης και ε, ε, χρεοκοπίας ναι. Πούλα θα τι μαλφή. Ότι έχεις πιο, πιο ακριβό Και είναι και επικαιρό υπερό... γιατί είναι και ο κύριος Ράχερμ από ναι. σήμερα εδώ και θα δει όλους τους σχετικούς υπουργού με το θέμα. <Ρι> Ξεκινώντας από τον κύριο Νάρα, τον κύριο Χατζητάκη, <Ρι> που, που είναι ο εξοχή είναι έτσι καθόλου αρμόδιος γι' αυτό, <Ρι> ε, τον κύριο για Μανιτάκη, για να... τον κύριο Βρούτσι, Για να μέσα. εκνευρίζεται ο μέσο Έλληνα στο βαθμό <συλί> που δεν έχει υποστεί το ψέκασμα από χημικά που πραγματικά ναι. ε, μπορεί να αιτιολογήσει το κάθισμα του κόσμου. δεν που, Πλάκα με κάνουμε, αλλά τέλο πάντων λέμε μεταξύ σοβαρή και αστείο, δηλαδή. Ναι, πόσο. Αν θέλει πραγματικά να εκνευριστεί, ειδικά με τον κύριο Χατζηδάκη, και να δεν δικαιολογήσει απόλυτα το περιστατικό που είχε γίνει τότε στις μεγάλε διαδηλώσει και, και τον σώσαν οι και που κυκλοφορούσαν μέσα στου ναι. διαδηλωτέ, ναι, ναι, ναι, ναι. αυτοί ήταν που το σώσανε. Mm -hmm. Λοιπόν, από τα χέρια εργαζομένων τη Ολυμπιακή τον σώσανε. Λοιπόν, άκουνα ε, να κάνει μια βόλτα στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού, απτικά την κάτω από την Ποσειδώνος. Και εκεί θα δει εκατοντάδες πουλμαν τη Ολυμπιακής κατεστραμμένα, ναι. εκατοντάδες ε, ημιφωτηγά, φωτηγά, υλικά, πράγματα τα οποία στοιχειοδός θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί. Εντάξει, την πουλήσανε που την πουλήσανε, κακώς την πουλήσανε. Μπορεί εθνικό αερομεταφορέα πραγματικά μια χώρα, ειδικά του μεγέθου τη Ελλάδα, με την ομογένεια που έχει όλα αυτά τα πράγματα και, και για λόγου άλλου. Ναι, αλλά τέλο πάντων την πουλήσανε και ήταν τόσο άχρηστη αυτή που την πουλήσανε. Και την πουλήσανε με τόσο, με τόσο χι... χιδαίο τρόπο, μόνο και μόνο για να τα αρπάξει το κομματικό του ταμείο και αυτοί οι ίδιοι ενδεχομένω. Δεν ξέρω, θα το ανακαλύψουμε όμω. Αλλά στην πολιτική ισχύει το άλλο. Ενώ για τον απλό πολίτη ισχύει το τεκμήριο τη αθεότητα, για τον πολιτικό ισχύει αυτό που συμμετέχει στην κυβέρνηση, ισχύει το τεκμήριο τη ενοχή. Είναι ένοχο μέχρι τι αποδείξεις ότι δεν τα έχει πάρει κοντά. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, πει κάντε μια βόλτα και δείτε τα εκατοντάδε, κυριολεκτικά εκατοντάδε πούλμαν τη Ολυμπιακή, μετάφραν το προσωπικό. Με αυτό, πεταμένα, που... κυριολεκτικά καταστραμμένα, Ακριβώς. τα υλικά τη Ολυμπιακή μέχρι κλάρξ, uh, ό,τι μπορούσε να φανταστεί. Και δεν μπορούσε να φανταστεί κάποιο για την, την αξιοποίηση αυτού του υλικού. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε ας πούμε, τη δυνατότητα αυτό το υλικό να χρησιμοποιηθεί είτε από οργανισμού mm. ή από στήριξη. Α, ή αυτά ή από είναι εκατομμύρια τα οποία πετιόνται έτσι. Τα οποία ναι, δηλαδή ε, έχουν πεταχθεί. Τελείω από όπως, όπως οι σιδηρόδρομοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο πολύ μεγάλα εγκλήματα στο θέμα δηλαδή, των συγγνώμη, μεταφορών συγγνώμη, που έχουν τι, τι, συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Τόσο γλιστοσημωρείτε είναι αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν μπορούσα να πουν, ας πούμε, α πούμε, πόσα έχουμε, ρε παιδί μου, 350. Ε, Πώ το λένε, τη Ολυμπιακή και μάθαμε μεσεντέ. Μπορούσαμε ναι. να κάνουμε χωρί μεσεντέ. Λοιπόν, ε, είναι G. Είναι ναι. το καλύτερο γερμανικό. Ε, ναι, με του Γερμανού είχαμε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, α πούμε. Είχαμε ναι. οικοδομήσει πολύ στενή σχέση από την εποχή, α πούμε, του Μεσοπολέμου. Ε, Οδοσυλλογισμό με τον φασισμό πάντα είχαν πολύ στενέ σχέσει. Λοιπόν, και έχουμε αυτά τα, τα, τα εκατοντάδε πούλμαν, έτσι. Ποιο θέλει, θέλει να τα πάρει, ρε, παιδιά. Ελάτε πάρτε τα. Πού θέλει να βρει, σε σχολεία, σε κάτι, ξέρει τι θέλει. Όχι για μεταπόληση. Σε... ρε παιδιά, έστω προκειμένου να σαπίζουν εκεί. Ναι. Έτσι, έτσι, όχι για να μεταποληθούν. Κάποιο να ξαναξιοποιήσει, ξέρει τα γνωστά σου. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μου σχολεία. Να δοθούν. Να δοθούν. Να τα σχολεία, α πούμε. Ε, ε, Ό,τι θέλει. Γιατί σαπίζουν εκεί πέρα ε, αυτό το πράγμα. Σε... Και τον έχουμε αυτόν υπουργό. Αντί να πάρουν μια πατσαβούρα, α πούμε, και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω και μιλάει κιόλας ότι επραγματεύεται με την Τροϊκά τώρα... Παναγία μου σωστά. Νομίζω ότι είναι στην κατάλληλη θέση, mm. γιατί έτσι και αλλιώς όπως είπαμε, το θέμα είναι ότι ο κύριος Χατζιδάκης ε, είναι ο άνθρωπος κλειδί που θα περάσει τη ΕΟΣ και θα τις περάσουν και ως επιτυχία ε, για την ανάπτυξη της χώρας, εγώ πιστεύω. Ε, ε, λέω... κοίταξε, πριν, από ναι. το, πριν πάμε στον, στον Σουλτ. Όχι, δεν θα πάμε αμέσως, ούτε στο ΣΟΤ, ξέρει τι λέω, θέλω να πούμε γιατί έχει εκεί ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, ο μια κυρίως, επιστολή. Ναι, Ο κύριος Ράχεν Μπαχ, τώρα έρχεται εδώ πέρα για δύο πράγματα. Πρώτον οι ειδικέ οικονομικές ζώνες και το νομικό καθεστώς μέσα από τις οποίες θα το, θα το περάσουν. Κυρίως το διοικητικό, το νομικό έχει περάσει, mm -hmm. δηλαδή υπάρχουν οι νόμοι που χρειάζονται για να μπορούν να το επιβάλλουν. Ε, και το δεύτερο είναι το πολύ, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ο κύριο Ιωράχη, με το γερμανικό τύπο. Ξέρετε, γιατί τώρα μαθαίνουμε από τη Γερμανία τι θα μα συμβεί. Ναι, εμεί μαθαίνουμε τα νέα του τρυξα... Ιωράχη. Λοιπόν, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ πόσο γρήγορα θα περάσει από την Ελληνική Βουλή η αλλαγή του κώδικα πολιτική δικονομία. Mm -hmm. Δηλαδή, γιατί? πόσο γρήγορα θα αλλάξει το καθεστώ σχέσεων στη χώρα ιδιωτική περιουσία. Γιατί επειδή μου βιάζουν τα παιδιά. Ε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Στι 13 Ιουλίου του 2012, ναι. σε αρχές του καλοκαίρι, το ο κ. Στατούλη είχε στείλει μία. Ο κ. Στατούλη, ξεφαντάζομαι ότι ξέρετε. Ο, ο, ο περιφερειάρχης παλοκαίρι. Ναι, ο Περιφερειάρχη, ο καλό αυτό άνθρωπο, ο οποίο στηρίχθηκε για το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλε δυνάμει. Έφυγε την κατάλληλη στιγμή από το πολιτικό ναι, σκηνικό. Και βεβαίω υπερκομματικό, ναι, βεβαίω. Ναι, ναι. ναι. ναι. Λοιπόν, έστειλε επιστολή προ τον επικεφαλή Ομάδα Εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, Χόρστ. Ράιχεν όπου παρότρινε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο mm. να συμβάλλει στο κόψιμο του γόρδιου εναγκαλισμού που ασκεί το κράτος προς τις περιφέρειες. Να συμβάλλει με λίγα λόγια στην απελευθέρωση της περιφερειακής διοικής από τα δεσμά που επιβραδίνουν έως και ακυρώνουν την όποια δυναμική υγιούς τοπικής ανάπτυξης. Τι ζητάει ο καλός αυτός άνθρωπος ο αυτός πολύ καλός πατριώτης. Ζητάει να αυτονομηθούν οι περιφέρειες και οι μεταρρυθμίσεις εφόσον δεν μπορούν να περάσουν από το κεντρικό κράτος Μάλιστα. διότι ευτυχώς έχουμε ένα μπάχαλο κράτος το οποίο αντιστέκεται στην ορδή που το έχει καταλάβει Θέλει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο κύριε ναι, Στατολής ναι, ναι, το μπάχαλο κράτος ναι. και ταυτόχρονα ε, το γεγονός ότι με τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν δηλαδή, πε, πετσόκοματο μισθών όλα αυτά τα πράγματα ε, ε, Πολύ μεγάλο κομμάτι του δημοσιοπαλληλικού προσωπικού δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε να το πω, ανταποκρίνεται, στην κατοχική διοίκηση. Και έτσι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι η πρώτη φορά που σαν Έλληνες οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το ότι έχουμε κράτος μπάχαλο. Γιατί αν είχαμε οργανωμένο κράτος θα μας είχαν πουλήσει τώρα στα χαρέμια της Αφρικής. Γιατί, κοιτά, θα ε, ε, ε, είχανε τις... ξεμπερδέψει πολύ Σαγουδικής νωρίτερα. Αραβίας Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή. Ευτυχώ έχουμε μπάχαλο. Και επειδή λοιπόν έχουμε μπάχαλο, ο κράτος, ο κ. Στατούλης, λέγει το εφόσον ο δοσυλλογισμός στην κεντρική κυβέρνηση έχει προβλήματα και συναντά προβλήματα, άσε που έχει και πολιτικά, πώς το πούμε, πολιτικό κόστος και τα αρέστα, ναι. τότε, κ. Ράχεμπαχ, να επιβάλλετε την αυτονομία των περιφερειών Μάλιστα. ώστε εδώ οι δοσύλλογοι ναι. που είναι πιο ελεύθεροι να σας πουλήσουν το σύμπαν, να προχωρήσουν πιο ελεύθερα. Λίστε μου τα χέρια, δηλαδή, του λέει. Ακριβώς. Και λέει, ως περιφερειάρχης μιας ελληνικής ναι. περιφέρειας με πολλές δυνατότητες, έχοντας επίσης το παρελθόν την εμπειρία συμμετοχής μου στην κοινωνική κυβέρνηση, mm -hmm. σε μεγάλη προσφορά του, mm -hmm. ανησυχώ βαθύτατα για την τωρινή κατάσταση και τη χώρα μου, στο Ράχενμπαχ τα λέει αυτά, Μάλιστα. Κα, καθώς και για, τις, ναι, και για τις μελλοντικέ πρόπτικες, ε, καταλήγοντας ότι την άποψή μου για την ανάπτυξη bottom-up bottom-up είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι ειδικοί σύμβουλοι της Γερμανίας προκειμένου να ξεκινήσουν με αυτά από τα κάτω προς τα πάνω mm -hmm. δηλαδή μέσα από τους χρεοκοπημένους δήμους και τις χρεοκοπημένες περιφέρειες προς την κεντρική κυβέρνηση να ξεκινά από την αυτοδύναμη ανάπτυξη των περιφερειών Φαίνεται ότι συμμερίζεται και το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας όπως μπορεί να συναχθεί από το πρόσφατο άθρο της επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας Ντανιέλα Σβάρτσερ. Το αναφέρει ο κύριος κατολής της το επιστολής του. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το Γερμανικό Ινστιτούτο που τα αρχικά του είναι ΣΒΑΠ στα γερμανικά <χει> σαν να σου σφαλιά. Σαν ναι, ναι, ναι, ναι, είναι σφαλιά Χρηματοδοτείται Από ιδιωτικέ γερμανικές εταιρείε ναι. Και το γερμανικό κράτος Και αποτελεί επίσημο σύμβουλο της, της, α, Του γερμανικού κοινοβουλίου Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι Ήδη mm -hmm. έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο Που λέγεται ειδικέ ζώνες εξηγωνισμού Α, αλλάξαμε λίγο τον τίτλο το ναι. Όπου θα έρθουν οι Γερμανοί ειδικοί ναι. να εκπαιδεύσουν τις αυτονομηθήσεις περιφέρειας της χώρας Μα, ναι. στο νέο τρόπο εξυγχρονισμένης δίκης αλλά lender, σαν τα γερμανικά τα δικά του. Όπως ξέρεις έχουν τοχεύσει οι Δήμοι της χώρας. Ναι. Δηλαδή, είναι, ειδικά μετά τον Καλλικράτη ναι. και με την κρίση, mm -hmm. η Δήμη είναι σε ένδια. Τελείως. Είναι σε τε, ναι, ναι, ναι. Α, απόλυτο αδιέξοδο. Ναι. Ούτε τα σκουπίδια δεν μπορούν να μαζέψουν. Ήταν κάτι προγραμματισμένο από την αρχή του Καλλικράτη. Άρα είναι έτοιμη τροφή. Για να μην πω από την εποχή του, του Καποδίστρια. Ναι, εντάξει. Κάπω ξεκίνησε. Ήταν το πρώτο βήμα για να mm -hmm. πάμε στο Καποδίστρια για να πάμε στον Καλλικράτη. Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, είναι έτοιμη τροφή πια. Δηλαδή, α πούμε και ο κόσμο εκεί στην περιφέρεια. And and θα που θα να το, το δεχτεί ω. Ε... Θα σου πει. Λύση. Θα κάνει αυτέ τι δραστηριότητε. Δεν έχει λόγο, α πούμε, για παράδειγμα, να έχει δημόσια υγεία. Αφού δεν λειτουργεί. Θα σου πει μπάχαλο. Αυτό λέμε τόσα χρόνια. Δεν σκουπίδι. λειτουργεί. Δώσ το. Λάχαλο, ναι. το, το, το, το, το ληξιαρχείο. Δώσ' το. Τα σχολεία. Δώσ' το. τα. Τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει λόγο ένα χρεοκοπημένο δήμο, μια περιφέρεια να τα έχει. Ήδη υπάρχουν εταιρείε πίσω από αυτή την ιστορία. Εταιρείε. Γερμανικέ εταιρείε, οι οποίε εντελώ τυχαία εί είχαν συμβληθεί, είχαν αγοράσει και τον Α. Και τώρα δεν ξέρουμε τι συμφωνίε έχουν κλείσει στο παρασκήνιο. Και εγώ πιστεύω τώρα, μια και μιλάμε τώρα, ότι η επίπτωση στο ράδιο 9 ήταν και αυτού του τύπου οι συμφωνίε που κλείστηκαν στο παρασκήνιο. Ο όμπιλο αυτό που έχει την RTL και έχει αγοράσει τον Α, mm -hmm. την τηλεόραση, ναι, την τηλεόραση. Ε, η βασική, έχει και ένα άλλο παράρτημα επιχειρήσεων. Που διαχειρίζεται ιδιωτικοποιημένους δήμους και περιφέρειες στην Ευρώπη. Και τίτιες προτάσεις έκανε συστηματικά στις παραμονές mm -hmm. των προηγούμενων δημοτικών εκλογών σε διάφορους υποψήφιους δημάρχους που μερικοί από αυτούς βγήκαν κιόλα στου μεγάλους δήμους της χώρας. Στην mm -hmm. Αθήνα και αλλού. Mm -hmm. Mm -hmm. Μάλιστα τότε επειδή το είχε σηκώσει. Ε, το έχει σηκώσει το, το κανάλι Κόντρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί, από τέτοιε δηλώσει που είχαμε κα, Από μια τέτοια ανάλυση που είχα κάνει και εγώ στο ραδιοεννιά. Λοιπόν, ε, και ζητήθηκε να σχολιαστεί από υποψήφιου δημάρχου, όπω το, από τον κύριο Καμίνη mm -hmm. ή από τον από το προηγούμενο δήμαρχο Αθηνών. Αυτοί απαξίωσαν να μιλήσουν, έστω ρε, παιδί μου τυπικά να αρνηθούν εμεί τέτοια πράγματα προ Θεού, μη τζι. Mm -hmm. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουν, να μάλλον να. Α, ρευστοποιηθούν οι συμφωνίες που είχαν κλείσει εδώ και καιρό. Και γι' αυτό θα πρέπει φυσικά να φύγει και η εκπομπή από τα έτζα μια ε, να αλλάξει και, και την αντίληψη της εργοδοσία γιατί το, κάνει τον το το τρόπο yeah. που θα πρέπει να υπάρχει αντιμνημονιακός λόγος του συγκεκριμένου αδιόφωνο κτλ. Ε, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε ένα τραγούδι, να mm -hmm. πάρουμε μια ανάσα, αλλά θα γυρίσουμε με αυτό γιατί έχουμε πολλά να πούμε στοιχεία πάνω στο ζήτημα. Ήταν το My Guitar, George Harrison, ένα από του μεγαλύτερου κιθαρίστες για μένα και δημιουργού. Εδώ είναι και το κομμάτι δικό του, μαζί με του Beatles βέβαια πάντα. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Ε, ελπίζω να σα άρεσε και να είναι και δικό σα αγαπημένο. Το θεωρώ ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια που έχει γράψει ο George Harrison. Ε, επιστροφή, εκπομπή ΑΕ Να υπενθυμίσω Ότι από σήμερα την εκπομπή ΑΕ Μπορείτε να την ακούτε και μέσω ίντερνετ Για όλους εσάς που είστε σε κάποιο μέρος της χώρας Και δεν έχετε σήμα καλό ραδιοφωνικό Οπότε πληκτρολογείτε ακούτε.gr Και μα στέλνετε email εκπομπή αε παπάκι gmail.com και για τις παρατηρήσεις σας, τις θέσεις σας, τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε να, ε, να γράψετε... ...και να το δούμε, να το σχολιάσουμε ή να το συζητήσουμε μαζί. Ε, έχουμε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα εδώ με τον Δημήτρη Καζάκη. Μας έχουν δώσει αφορμή όλες οι εξελίξεις και πριν διακόψουμε για τη μουσική μας ανάσα... Είχαμε, διαβάσαμε μια επιστολή που έστειλε τον Ιούλιο ο κύριο Τατούλη στο Ράιχερμπανκ και εν ολίγη Δημήτρη του ζητάει να του λύσει τα χέρια με όλε τι διαδικασίε για να μπορέσει να γίνει η ανάπτυξη μέσω των Δήμων. Έτσι το λέει: Ανάπτυξη μέσω, πιστεύω, μέσω των περιφέρειων. Να αυτονομηθούν οι περιφέρειε. Περιφέρειε οι, οι οποίε είναι χρεοκοπημένε είναι σε πλήρη ένδυα. Θεεί ο κύριο Τατούλη πριν λήξει η θητεία του να έχει πουλήσει την Πελοπόννησο. Να την έχει ολοκληρώσει. Είναι πρωτεργό ο κύριο Στατούλη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν Βέβαια. άλλοι. Πρέπει να το δούμε. Αν γνωρίζουν κάτι και οι ακροατέ ακούνε, α μα στείλουν για άλλου γι περιφερειάρχε. Και αισθάνεται άνετα μόνο σε ένα πολύ κλειστό περιβάλλον. Γιατί όσο περισσότερο το καταλαβαίνουν οι κάτοικοι τη Πελοπονή, ειδικά των πιο επίμαχων περιοχών, όπου έχουν ακουστεί πραγματικά Όταν θα γίνουν επενδύσει, θα πάρθουν από γερμανικά κεφαλαία ή όχι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση παράδειγμα χθε το βράδυ στο Σκάι. Mm -hmm. Που ε, ε, ένα δημοσιογράφο εμφάνισε έναν απίθανο τύπο ο οποίο εμφανιζόταν ω εκπρόσωπο επενδυτικών κεφαλαίων και έλεγε τι το ιδιαίτερο έχει η Ελλάδα και ποιε είναι τα, τα κίνητρα για ένα επενδυτικό κεφάλαιο να έρθουν. Mm -hmm. Βεβαίω δεν εξήγησαν τι σημαίνει επενδυτικό κεφάλαιο. Επενδυτικό yeah. κεφάλαιο δεν είναι οποιοδήποτε γύρω τη επενδυτή. Επενδυτικό κεφάλαιο είναι η νομική, μάλλον η οικονομική έννοια για ό,τι πιο αρπακτικό κερδοσκοπικό και υπάρχει στην παγκόσμια αγορά. Δεν έρχεται το επενδυτικό κεφάλαιο κάποιο που θέλει να επενδύσει μακροπρόθεσμα σε βάθο για τεχνολογία, παραγωγή και τα ρέστα. Mm -hmm. Ω επενδυτικό κεφάλαιο έρχεται κάποιο που θέλει να κερδοσκοπήσει εκποιώντα μια περιφέρεια, μια χώρα ή κάποια παραγωγικά μέσα προ όφελο τη χρηματιστική του αξία. Τα επενδυτικά κεφάλαια παίζουν με τα χρηματιστήρια, με τι χρηματαγορές Εκεί επενδύουν. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, αν σου αγοράζουν mm -hmm. μια mm -hmm. περιοχή. Η θέλουν να επενδύσουν σε μια περιοχή. Το κάνουν για να αυξήσουν τη χρηματιστική του αξία και όχι για να μπορέσουν να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία. Αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή, σαν αύξηση του προϊόντο, των εισοδημάτων και τη ανάπτυξη. Mm -hmm. Και γι' αυτό λοιπόν αυτός ο απίθανο τύπο, ένα τύπο, α πούμε, περίεργο, από καρτούν είχε βγει. Λοιπόν, ο οποίο λένε λέγουμε έχουμε εξαιρετικά πράγματα, λέγουμε ότι έχουμε τι από τι κρατικέ επιχειρήσει. Μα ρε κακομήρι, αυτό είναι που σε προσελκύει. Δηλαδή, τι μπορείς να αναπτύξεις σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να αναπτύξεις mm -hmm. αυτό που έχει στο κράτο τα χέρια του. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε και εμείς. Με διαφορετικούς όρου, Αρκεί να μην έχουμε τη λιστοσημωρία που μας κυβερνάει. Εσύ τι μπορείς να προσφέρεις. Εσύ, να. Τι, ποιο, ποιο είναι, είναι αυτό, που είναι αυτό να τελικά προσφέρεις. που θα, ναι, θα φέρει. Το να μου πάρει εμένα, α πούμε, μια, παρά, μια κρατική επιχείρηση η οποία απασχολεί 25.000 εργάτε εργαζόμενου, όπω η ΔΕΗ, για να mm -hmm. την αξιοποιήσει, α πούμε, με 5.000 εργαζόμενου για του υπόλοιπου 20, δεν ξέρει τι να του κάνει. Γιατί δεν έχει ούτε εθνικό σχέδιο ενεργειακ... ενεργειακή ανάπτυξη, ούτε ενεργειακέ επάρκειε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει τον ίδιο το επενδυτή. Mm -hmm. Ειδικά αυτού του τύπου των επενδυτικών κεφαλαίων. Φαίνεται ότι ο αλαφούζο. Έχει, μπλε, έχει συνδεθεί με πολύ χοντρά συμφέροντα. Έτσι. Τι σε και τσι με Έτσι <συσκοί> Λοιπόν, και θέλει και εμφανίζει αυτούς τους τύπους, οι οποίοι είναι τυχάρπαστοι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, από επαγγελματική <συσκοί> εμπειρία σας λέω, ότι αυτούς τους τύπους, οι σοβαροί επενδυτές, τα μεγάλα τζάκια της παγκόσμια αγοράς, που βεβαίω δεν είναι καθόλου αθωά. <συσκοί> Εντάξει, δεν είναι καθόλου αθωά. Λοιπόν, ε... Του συγχαίρνονται τόσο πολύ που του κρατάνε στον προθάλαμο. Όταν τι φύγουν το χέρι του μαζί του, αν τύχει ας πούμε, και βρεθούν, αν τύχει και βρεθούν, μετράνε τα δάχτυλά του μετά. Τέτοιοι τύποι. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι βρωμοδουλειά του ανατεθεί στην παγκόσμια, στην παγκόσμια διαμόρφωση αγορά, προκειμένου να, α, να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Και Μην τα και επενδυτικά κεφάλαια ναι. είναι αυτό του τύπου. Είναι η οικονομική μορφή που έχουν πάρει ορισμένες... ορισμένα οικονομικά συμφέροντα της Παγκόσμια αγοράς, προκειμένου να μην, σομ... να μην τους ακουμπάνε όταν πάνε και κάνουν πολύ μεγάλες βρομοδουλίες. Δημήτρη, να σου πω τώρα, εγώ έτσι θα πάρω ίσως ένας άνθρωπος που μας ακούει και δεν γνωρίζει, και σ' ακούει εδώ να για επενδυτικά κεφάλαια και να λες όλα αυτά. Μπορεί να σκέφτεται επειδή μου εντάξει και τώρα και τι θα γίνει. Δεν πρέπει να έρθουν οι ιδιώτες επενδυτικά κεφάλαια ή ξένοι απ' έξω και να επενδύσουν στην Ελλάδα, στις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Θα με πάρουν εμένα, θα δουλεύω εκεί, δεν έχω δουλειά. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργος. Ε, δεν ξέρω πόσοι ακόμα θα χάσουν τη δουλειά τους. Επιχειρήσεις κλείνουν. Από την Ελλάδα και του εδώ κυβερνούντε δεν βλέπουν φω. Άρα σου λέει εντάξει, αν διευκολύνει θα δώσουμε φοροαπαλλαγέ. Αυτό δεν λέει και ο Σούλτ, αυτό δεν λέει και ο Ράιχερμπαχ, αυτό δεν λένε και οι Έλληνε. Ότι οι ειδικέ οικονομικέ ζώνες μακάρι να γίνουν, γιατί θα έρθουν ξένα κεφάλαια, θα έρθουν επενδυτέ, θα επενδύσουν στη χώρα. Απλά και εμεί θα του δώσουμε φοροαπαλλαγέ. Αυτό είναι αυτό που θα δίνουν ναι. μπροστά περισσότερο. Mm -hmm. ε, και άρα από το κακό και οι Έλληνε θα βρουν δουλειά. Ναι, δεν το... είναι έτσι. Δηλαδή, Δη... πού είναι το πρόβλημα. Καταρχήν, σε καμία χώρα του κόσμου που εφαρμόστηκαν αυτό το πράγμα, δεν αυξήθηκε... δεν αυξήθηκε σοβαρά η απασχόληση σε αυτή τη χώρα. Σε ορισμένες, χω... σε ορισμένες μάλιστα χώρες, όπως το πρότυπο της Νότια Κορέας ή της... ή της Βόρειας Κορέας, γιατί δεν μας δευπαινίζουν mm. το χρηματοοικονομικό φόρουμ της Στράκης. Αυτό το περίεργο εξάβλωμα που μου θυμίζει για τα παπαγαλάκια... Αυτό είναι μια εταιρεία συμβούλων που έχει συσταθεί. Δεν ξέρω ζηστάθει. τι ακρίβω, είναι ένα ζήτημα να... αυτό και πω πού χρηματοδοτείται και πώς κινείται και στη Θράκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλασάροντας την ιδέα των ειδικών οικονομικών ζωνών που μου θυμίζει καθαρά την εποχή του 98-2000 όπου υπήρχαν τέτοι, πάρα πολλοί τέτοιες σύμβουλοι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στον κόσμο και του λέγανε πήγαινε πουλί στο χωράφι να πάνε το παίξου στο χρηματιστήριο για να κερδίσει ε, πολλά. Γίνονται πάντω πολλέ συναντήσει στην περιφέρεια Παρα... με τι παραγωγικέ τάξει και του φορεί πάνω σε αυτέ τι συναντήσει. Παραγωγικέ τάξει. πάντων, δεν μου αρέσει αυτό ο όρο γιατί ναι. ποια μόνο η παραγωγική τάξη που ξέρουν το ελεύθερο επαγγελματία, ναι. τον ατομικό παραγωγό και τον εργαζόμενο. Δεν ξέρω καμιά άλλη παραγωγική. Με διάφορου φορεί πάντω τοπικού να το πούμε πιο γενικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε τι λένε αυτή. Mm -hmm. Αυτό που προτείνουν ειδικά για τη Θράκη είναι το Να. μοντέλο της Κορέας ή της Πολωνίας. Που και το ερώτημα ναι. είναι ναι. ότι τα, πιο, τα χειρότερα μοντέλα ειδικών οικονομικών ζώνων όντως είναι στην Κορεάτικη ε, Χερσόνησο και στην Νότια Κορέα, mm -hmm. αλλά και στη Βόρεια Κορέα. Mm -hmm. Υπάρχουν ειδικές, ειδικές, οι ειδικές οικονομικές ζώνες και στη Βόρεια Κορέα. Να. Εντάξει, λοιπόν, όπου βεβαίω μιλάμε για καταστάσει οι οποίε είναι τραγικές που δεν αυξήθηκε η απασχόληση. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι τη η απασχόληση. Τη η απασχόληση. Εδώ ίσως παίρνουμε μια γέφυρα από το γεγονός ε, όλοι αυτοί οι σπουδοί για να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή το ωράριο να Αυτό είναι πιο ευκαιρίκτο. Ένα, ένα να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στις ειδικέ οικονομικές ζώνες δεν πηγαίνει κάπου Κάποιο να προσληφθεί όπω πηγαίνει σε μια επιχείρηση. Πάει σε μια επιχείρηση και λέει: Χτυπάει, ξέρω εγώ, ή αν έχει διευθυντή ναι. προσωπικού, ή πάει στον εργοδότη. Και λέει: Το κύριε. βιογραφικό μου, ή τέλος πάντων ζητάτε κάτι να εργόνο, προσλάβετε. Προσλάβει... Όχι. Στι ειδικέ οικονομικέ ζώνες προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι διαμέσου μεσαζόντων, εργολάβων δηλαδή, οι οποίοι κλείνουν συγκεκριμένε συμφωνίε με τι επιχειρήσει που θα δραστηριοποιούνται στην ειδική οικονομική ζώνη και με αυτός θα δουλεύουν. Ναι. Πώς δουλεύουν οι καθαρίστριες με τους εργολάβου στο καθεστώς η μη παρανομίας που υπάρχει που πάνε οι εργολάβοι με τις καθαρίστριες και τις και όταν ή με τις επινοικιάσεις εργαζομένων. Ναι. Το ξεκίνησε η ΔΕΗ, μάλιστα. Πρώτη, όπου πλέον ενοικιάζεις τον εργαζόμενο έτσι. Άρα, δεν γίνεται άμεση πρόσληψη Όχι. η εταιρεία που θα επενδύσει, που θα κάνει οποιαδήποτε. Να βάλει το μεσάζοντα Έτσι. τον εργολάβο, Έτσι. να ναι. τον προσλάβει αυτό ναι. για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ναι. που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει το εξάμεινο ή το χρόνο. Για να μην αποκτά δηλαδή και ο εργαζόμενο κάποια δικαιώματα. εργασιακά δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι, γιατί μετά μπορεί να τα, μπορεί να τα διεκδικήσει ενδεχομένω. Και λοιπόν, να μην έχει άμεση επαφή με τον εργοδότη. Και φυσικά να μπορεί να τον ξεφορτωθεί η επιχείρηση χωρί να έχει σοβαρά προβλήματα, όπως μειώσουν και τα λοιπά. Απλά κόβει τη σύμβαση υπεργολαβίας mm -hmm. με τον εργολάβο. Mm -hmm. Και ο εργολάβος ξεφορτώνεται τους αγαζόμενους. Mm -hmm. Το τρίτο πολύ βασικό είναι ότι ο κύριος όγκος επασχόλησης είναι μετανάστες. Μετανάστες. Είτε Ούτε και θα ενδοχώρα, <laughs> Είτε από την ενδοχώρα, mm -hmm. δηλαδή θα πηγαίνουν οι εργολάβοι να μαζεύουν ας πούμε, από τη Μακεδονία Ανέργου για να του πάνε στην Πελοπόννησου, στην ειδική ζώνη τη Πελοπόννησου, ή τούμπαλιν. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, ή λάθρομετανάστε ή εξωτερικού μετανάστε. Και από αυτού έχει αυτούς εκατοντάδε χιλιάδε. Η Αθήνα έχει εκατονταδε χιλιαδες η αθηνα εχει φροντισει το πολιτικό μα σύστημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με, να έχουμε. μα του φορτώσει τόσο πολλού, ώστε να μπορούν να του αξιοποιήσουν με άνεση. Με φθηνά εργατικά για πάμπουλα. Και βεβαίω έχουν και του μπράβου, του έκαναν το πώ ένα παιδί μου τους μπράβου της νύχτας, τους κάνανε και πολιτικό κόμμα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να, να, θέμα να τους Θέμα κυριαρχίας, όπου ε, κυριχθεί κάποια περιφέρεια, οποιοδήποτε χώρος ε, πάνω, ε, στη χώρα μας. Ε, θέμα ε, ε, εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή θέλω θε, να πω, κοίτα, ε, ποιο είναι το όσο, καθεστώς. Όσο υπάρχει, ε, αν μιλάμε για παραμεθόρια ναι, ε, η ειδική Φράκη. οικονομική ζώνη, καταρχήν επιτρέπει Επιτρέπεται από το νόμο του καλλικράτη να κάνει διεδαφική συνεργασία. Δηλαδή, mm -hmm. ένα επενδυτή που έχει πάρει την uh, θράκη να κάνει uh, σύμβαση και διεδαφική συνεργασία με την τουρκική θράκη και την βουλγαρική θράκη. Και έτσι να εννοποιηθούν σε κοινό αποτέλεσμα. Αυτό το προβλέπει ο νόμο του καλλικράτη. Γι' αυτό και λέει διεδαφική συνεργασία. Τι σημαίνει διεδαφική συνεργασία. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και εντό κράτου και ανάμεσα σε κράτη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για οριοθετήσει. Μάλιστα. Αυτό πήγαν να πετύχει και ο κ. Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου όταν ήθελε να κάνει ειδική οικονομική ζωή τη Ρόδο. Ήξερε πολύ καλά ότι ενδιαφέρονται τουρκικά κεφάλαια και απέναντι στη μεριά. Άλλωστε μην μη, μη γελιόμαστε γιατί βλέπω κάτι ελληναράδε έτοιμου να φάνε ε, και τουρκοφάγου. Να σα το πω διαφορετικά. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στην κορυφή του, το οικονομικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στην κορυφή του, έχει χάσει την λεγόμενη εθνική του ταυτότητα. Δεν είχε άλλωστε και ποτέ. Ναι. Αλλά λέμε, και αυτό που υπήρχε από την άποψη των επιχειρηματικών του δαστριοτήτων, σήμερα η μεγάλη όμιλη επιχειρηματική όμιλη, που δεν είναι παραπάνω από 170 στην Ελλάδα, έτσι, ήδη το 60, 70 ή και το 90% σε ορισμένου επιχειρηματικούς όμιλους, έχει μεταναστεύσει στη γειτονική Τουρκία. Έχει ή βρισκόμαστε μπροστά στη διαμόρφωση μιας νέους τύπου οικονομικοπολιτικής ελίτς, κάτω βεβαίως από, την, από τις θερούγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των Γερμανών, αλλά και των Αμερικανών, που είναι μια διακρατική δια, δια ελίτ. Δηλαδή, πρόκειται για Έλληνες με Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν επανασυστήσει τους Οθωμανικούς δεσμούς ανάμεσά τους. Συμφέροντα χωρίς σύνορα, δηλαδή, ακριβώς, Αυτό, αυτό εξυπηρετεί και η λεγόμενη νεοοθωμανική ιδεολογία στην Τουρκία, και τα λεγόμενα πολυπολιτισμικά στην Ελλάδα. Mm. Να βλέπουμε το σολέιμαν, το μεγαλό πρέπει άλλες, τις και άλλε τέτοιε αραινογησίε και mm. αίδιε. Λοιπόν, το, η λογική είναι αυτή. Δεν υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίε ή Τούρκοι επιχειρηματίε. Υπάρχουν επιχειρηματίε οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη Ένωση Δύο Αγορών. Mm. Δεν συνδέεται. Ή, να βλέπουμε τα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ο κύριο Δασκαλόπουλο, ο κάθε κύριο Δασκαλόπουλο, mm. δεν έχει ενδιαφέρον για, το, για, το, για, για, για την Ελλάδα ω. Λίκνο των δικών του επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γιατί πλέον οι δικέ του επιχειρηματικέ δραστηριότητε έχουν συνδεθεί με τι τουρκικέ, αλλά και, ευ και τι ευρύτερε περιοχέ. Δεν έχει καμή, κανένα ούτε υδρότα δεχείνη για το τι θα γίνει στη χώρα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει μερίδια από τη Λαϊλασία και από το σύστημα κατοχή που θα επιβληθεί, που επιβάλλεται ήδη. Αυτό είναι. Μην να ξεφύγουμε από τη λογική. Έρχονται οι Τούρκοι να μα φάνε. Οι Τούρκοι υπάρχουν ήδη μέσα εδώ, Τούρκοι ναι. μεσαγωγικά ναι. Και είναι αυτοί που μας κυβερνάνε Οι οποίοι μάλιστα Χάρη στο τραπεζικό σύστημα Τι έχουν κάνει Έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα Οι Τούρκοι παράγουν σωστά ναι. Και οι δικοί μας ξεπλένουν το, το, το βρώμικο χρήμα Της τουρκικής άρχας τάξη. Διαμέσω το δικό τους τραπεζών. Αυτό είναι ο καταμερισμός εργασίας Και από δίπλα έχουμε Το λαθρεμπόριο, την πορνεία την μετακίνηση λαθών μεταναστών μεταναστώ. όλα τα logistics αυ... αυτών των βιομηχανιών είναι στην Ελλάδα εδώ και το εγγυώνται οι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες Έλληνες. Θέσον, αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες αυτό, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα δεν έχουμε δηλαδή γι' αυτό μην περιμένουμε κανέναν από δάφτους να υπερασπιστεί ε, εθνικά έχουμε... ιδεώδη όπω θα μπορεί να τα καταλαβαίνει κανεί. έχει στηθεί ένα νέο λόμπι Ακριβώς. Αυτό λε τώρα, δηλαδή βεβαίως. ότι έχει στηθεί ένα νέο λόμπι. Είναι επιχειρηματίε και από τι δύο χώρε. Οι, οι οποίοι δεν έχουν... καταλαβαίνουν ναι. γιατί να υπάρχουν δύο διαφορετικά κράτη. Δεν του χωρίζει τίποτα ναι. από το καθεστώ τη Τουρκία, όπω δεν χωρίζει και, τους... όπως και με την Ελλάδα και δεν καταλαβαίνουν γιατί, ενώ μπορούν να εκμεταλλευτούν να καλύτερα Να υπάρχουν δύο κράτη στη Μεσόγειο. Την... Το Αιγαίο ω <laughs> κοινή Σε και Έτσι και διάφορα με ιδιωτικά συμφέροντα. Να το ιδιωτικοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν. Mm -hmm. Εντάξει. Πρώτοι, mm -hmm. βεβαίω, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι με, από κοντά με του Ισραήλ από κοντά, αλλά θέλουν και οι, τα δικά μα ε, παλικάρια Α, να ακόμη, πάρουν μερίδι. Αυτό ξέρει τώρα μου θυμίζει πίσω στην ιστορία, στα 400 χρόνια σκλαβιάς ε, στην οθομική αυτοκρατορία ε, κάποιου μεγάλου Έλληνε τι καλά που συνεργάζονταν με την στην ψηλή μας, πύλη. Μια, μια και αναφέρθηκε στην Ελλάδα. Σουλτάνο δηλαδή και γενικότερα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτή την ιστορία να, θυμί, yeah. να θυμίσουμε ότι. Ε, τόσο στο βνημονέο των αγωνιστών, αλλά και μετέπειτα στην προοδευτική ιστοριογραφία, ε, αυτοί οι κοτσαμπάσδε, οι ψευτοπρίγκιπες, όλοι αυτοί που κα, κατέκλυσαν αυτόν το, το χώρο ώστε να μην μπορεί να απελευθερωθεί πραγματικά, mm -hmm. απλά να αλλάξει τύρανο, λοιπόν, του ονομάζαν τουρκού Ναι. Λοιπόν, ο απλό κόσμο, ο Λοιπόν, Αυτό που έχει είναι πραγματικά το αίμα του, γιατί αυτό έχει το αίμα του. Σωστά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν Έχουμε μια νέα κάστα του, κο, του Χριστιανών Που έχει Ελέγχει την οικονομία της Ελλάδας Και την πολιτική της Ελλάδας Τουρκοχριστιανών έχει με την έννοια Του θρησκευτικού πιστεύω Γιατί και τότε δεν το λέγανε με αυτή την έννοια Ότι δηλαδή έχουν ε, Από στον ένα διαφορετικό θρησκευτικό πιστεύω Όχι το λέγανε με την έννοια του ταξικού προσδιορισμού. Μιλάμε για μια άρχουσα τάξη, όπως yeah. οι Οθωμανοί, οι οποίοι ασκούν ζυγό ενάντια στο λαό. Αυτό το πράγμα έχει γεννηθεί. Yeah. Και uh, έχει γίνηθεί uh, στην uh... κορφή, γιατί εξυπηρετεί βεβαίω και τα μεγάλα αφεντικά. Στους Αμερικανούς, του Γερμανούς και του Αυτό είναι μια ωραία ανάλυση και απάντηση. Και έτσι εδώ μάλλον θα πρέπει να, να κλείσουμε για σήμερα, σιγά σιγά. Ε, σε αυτές τις ε, ε, ανόητες να τις πω, α μου επιτραπεί γιατί έχω θυμώσει, ε, για κάποιες αναλύσεις με τους κακούς μουσουλμάνους με αφορμή τα επεισόδια που γίνονται και ε, ε, βλέπω κάτι ενυπόγραφες ε, αναλύσεις, ε, εφημερίδες και ε, όχι μόνο, στον τύπο γενικότερα, για τους κακούς μουσουλμάνους, τρομοκράτες και όλους αυτούς, ας πούμε, που το έχουν στο αίμα τους και θα θέλουν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, Θε, ε, θα μας δοθεί ο χρόνος να μιλήσουμε σήμερα, όχι μέσα από το ραδιόφωνο, αλλά στην απογευματινή εκπομπή που έχουμε στο web, στο radioχωρίςfm.gr, 6-8. Ε... Θα αναφερθούμε είναι... και αναλυτικά στα γεωστρατηγικά που έχουν αναπτυχθεί Ναι, ναι, βεβαίως και σε άλλα θέματα ε, Στη δύο αυτή εκπομπή που έχουμε ε, όποιο θέλει μπορεί να εσύ, την να παρακολουθήσει ναι. Όλοι ναι, ναι. αυτοί που σήμερα λένε ότι οι μουσουλμάνοι είναι εκφύσεως και τα αρέστα ναι. Είναι οι ίδιοι που πρημοδότησαν να έλθουν εδώ mm -hmm. Οι τραυματισμένοι freedom fighters των Αμερικανών από τη Λιβύη με λεφτά από τη Σαουδική Αραβία, να πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία για να του φτιάξουν καλού και να μετά να πάνε να πολεμήσουν στη Συρία. Είναι οι ίδιοι που του καλύπτουν. Βεβαίω, το καλό που πάθανε αυτοί τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κλείσανε και πήγανε να παίξουν αυτή την πίσνα είναι η πρώτη εφαρμογή του σενάριου του περίφημου ιατρικού τουρισμού που μα είπε ο κύριο ε, Στουρνάρα στι προγραμματικέ δηλώσει. Γιατί Πραμε. ήταν να τα, τα νοσοκομεία τα δημόσια, να κάνουμε ιατρικό τουρισμό για να. Για να θεραπεύει το Έλληνα, προστεύω. Όχι, είπαμε, λοιπόν, αυτά τέλο. Αλλά το καλό τη ιστορία είναι ότι οι Άραβε οι Άραβες πρίγκιπες και τέλο πάντων οι Εμμύριδε και όλοι αυτοί που τάζανε λεφτά με πετραχίλια, αν αναρώνανε καλά τα παλικάρια του για να τα στέλνουν αλλού να πολεμήσουν, εκεί που θέλει η και τέλο πάντων όλα αυτά τα βαγί ιδρύματα, φεσώσανε χοντρά του ιδιώτε επιχειρηματίε τη υγεία. Καλά τους κάναμε. Λοιπόν, πρέπει να σας χαιρετήσουμε εδώ, διότι έχει μπει η ίδια η αγαπημένη μου Ζάζ και είναι άσχημο να μιλάω επάνω της. Ε, καλό μεσημέρι από τον Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Ραντεβού μέσω του Art.fm αύριο στη μία το μεσημέρι πάλι και σήμερα το απόγευμα 6 6-8 στην εκπομπή του radioχωρίςfm.gr. Να είστε όλοι καλά.